για το σκιαγράφημα των ηθών, την αναπαράσταση της αστικής ζωής και τα θεάματα της μόδας, το πιο αποτελεσματικό μέσο και το λιγότερο δαπανηρό είναι σίγουρα το καλύτερο. Η ομορφιά είναι βέβαια το ζητούμενο. Όσο περισσότερη, τόσο πολυτιμότερο το έργο. Υπάρχει όμως στην ευτελή ζωή, στην καθημερινή μεταμόρφωση των εξωτερικών πραγμάτων, μια γρήγορη κίνηση που απαιτεί από τον καλλιτέχνη ανάλογη ταχύτητα εκτέλεσης. Έτσι πηγαίνει, τρέχει, ψάχνει. Τι ψάχνει? Στα σίγουρα έχει ένα σκοπό υψηλότερο από τις επιδιώξεις του απλού σου λατσαδόρου. Σκοπό γενικότερο, διαφορετικό από τη θευγαλαία απόλαυση της στιγμής. Ψάχνει αυτό το κάτι τί που ας μας επιτραπεί να το ονομάσουμε μοντερνητέ. Η δουλειά του είναι να απελευθερώσει από τη μόδα ό,τι ποιητικό μέσα στο ιστορικό μπορεί να περιλαμβάνει αυτή, να εξαγάγει από το μεταβατικό το αιώνιο. Μποντλέρ, ο ζωγράφος της σύγχρονης ζωής, 1858. Όμως, η ίδια αυτή τέχνη, που έριξε ανθρώπους και εμπορεύματα στη χωάνη του αλχημιστή, για να βγάλει χρυσάφη, ταυτοχρόνως εξάτμισε όλες τις σχέσεις και αυταπάτες που εμπόδιζαν τον αστικό τρόπο παραγωγής για να κρατήσει σαν ίζυμα απλές χρηματικές σχέσεις, κοινέ σχέσεις ανταλλακτικής αξίας. Μάρξ, Γκρούντρισε, Τετράδιο δεύτερο, 1858 προηγούμενη εκπομπή αποφασίσαμε κάπω παρακινδυνευμένα να μελετήσουμε την νεωτερικότητα προβεβλημένη στη διαμόρφωση του ανθρώπινου σώματο των Πικάσου, δηλαδή να διαχειριστούμε οπτικό υλικό. Πριν συνεχίσουμε αυτό το παρακινδυνευμένο εγχείρημα, και μια και είχαμε φτάσει στο σημείο όπου συζητούσαμε την καταγωγή και τα όρια τη θα ήθελα να διαβάσω ένα σύντομο κείμενο του κύριου Λουσαρή σχετικά με το ίδιο θέμα. Το κείμενο είναι το εξή. Από τη στιγμή που ο Χέγκελ στα εισαγωγικά μαθήματα στην αισθητική, εισάγει την ιδέα του θανάτου της αυθύπαρκτης τέχνης και αντικαθιστά την απόλαυση που προκαλεί το έργο τέχνης, με τη διαμεσολάβησή τη μέσω τη ιστορίας της, γεννιέται ένα καινούριο είδος καλλιτέχνη που πατά πάνω στις νέες οικονομικέ συνθήκες του 19ου αιώνα και που οι ρομαντικοί τον ονόμασαν ήρωνα. Τι είναι λοιπόν η ηρωνία? Η ηρωνία ονομάζουμε το αντίθετο του καλλιτεχνικού ενθουσιασμού. Οπότε ο καλλιτέχνης υπουδενός νόμου ή κανόνος δεσμευόμενος υπερρύπταται παίζων υπέρ την ιδίαν Αυτό το τέρας που είναι ο μοχλός της δημιουργίας του μοντερνισμού, ζώντας μέσα στις καλλιτεχνικές μητροπόλεις, ξεκινά με αυτή του τη στάση έναν πόλεμο με την παράδοση. Είναι διαποτισμένος με την αλαζονία της παντοδυναμίας του. Είναι η εποχή, ας μου επιτραπεί η αναγωγή, η νέα εποχή των σοφιστών. Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, όπως το διατύπωσε ο Πρωταγόρας. Αυτό το είδος με καλλιτέχνη, δεν υπήρξε πρωτογενός στη νεότερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη δημιουργία του μοντερνού κόσμου για λόγους καθαρά ιστορικών και πολιτικοοικονομικών οικονομικων δομών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση για το πού ακριβώς ανήκουμε. Ανήκουμε στη Δύση ή στην Ανατολή. Είμαστε μητροπολιτική χώρα ή χώρα της περιφέρειας. Έχουμε ή δεν έχουμε κράτος. Αποτελεί το παρικιακό φαινόμενο η μετανάστευση των τρόπο συγκροτησή μα σε έθνος κράτος και τη δημιουργική μας δύναμη. Όλα αυτά θέτουν τους όρους διαμόρφωσης του παράδοξου της ελληνικής οικαστικής περιπέτειας. Ο Έλληνες καλλιτέχνης, με γυρισμένη την πλάτη του στο μοντερνισμό και χωρίς ποτέ να αναπτύξει κριτική στάση απέναντι στην παράδοση, κριτική στάση που είναι η ουσία του μοντερνισμού, εντάσσεται σε ένα ή μάλλον καλύτερα συντάσσεται με ένα μεταμοντερνιστικό οικαστικό ιδίωμα. Δεν μπαίνει καν στον κόπο να κριτικάρει τη συμβολική μορφή που είναι η προοπτική, η οποία μας εισάγει στους νεότερους χρόνους. Δεν είχε βιώσει την τέχνη αυτή ως πολιτισμική αναγκαιότητα, ούτε είχε συμβάλει στη δημιουργία της. Έτσι χωρίς να αμφισβητήσει αυτήν την οργάνωση της επιφάνειας του πίνακα ή του χώρου, ζωγραφίζει ή διατάσσει τα στοιχεία του έργου του σαν να ζει στη Νέα Υόρκη ή σε κάποιαν άλλη από τις μεταμοντέρνες μεγαλούπολεις. Αυτό που λείπει, επομένως, είναι το οξύ της ηρωνίας. Η ακύρωση του κριτικού λόγου είναι το ουσιαστικό στοιχείο του μεταμοντερνισμού. Γιατί ο μεταμοντερνισμό είναι μια νοσταλγική επιστροφή στην παράδοση. Είναι ο νέος αλεξανδρινισμός που διαδέχεται την εποχή των σοφιστών. Είναι μια παροδία. Η ηρωνία ανακυκλώνει την ιστορία, όπως και η παροδία. Αλλά δεν θεωρεί ποτέ την ιστορία δεδομένη. Δεν την μυθοποιεί. Δεν αναλαμβάνει το παρελθόν κατά σύμβαση. Η καυστική δράση της ηρωνίας είναι το ξανάνιγμα της ιστορίας ως τόπου ετεροδοξίας. Αυτό που αντιπαρατάσει η ηρωνία στην παροδία και τη συνενοχή είναι ακριβώς ότι οι συμβάσεις έχουν θρηματιστεί, τα κριτήρια είναι ανασφαλή και οι κρίσει ανοιχτέ. Η γαλάζια περίοδος του Πικάσο οροθετείται μεταξύ 1901 και 1904. Δηλαδή, στο πρώτο διάστημα της περιστασιακής ακόμη διαμονής του στο Παρίσι της Époque και του Ιμπρεσιονισμού και είναι η πρώτη επώνυμη, ας πούμε, και από τις χαρακτηριστικότερα προσδιορισμένες περιόδους του έργου του. Το όνομά της οφείλεται στη σχεδόν αποκλειστική χρήση του ψυχρού γαλάζιου με αποχρώσεις γκρίζου και διάσπαρτους τόνους πράσινου, κόκκινου και κίτρινου. Σύμφωνα με τον Φάμπρ, η επιλογή του γαλάζιου σημαίνει συνειδητή επιστροφή του Πικάσου σε συνθήκες εργαστηρίου, και ίσως και να συνδέεται με την πρόσφατη εμπειρία των αιθουσών προβολής. Συγχρόνως, λέει, επιτρέπει μια ανακατάδυση στη μήτρα τη μητέρα δημιουργική και προστατευτική. Η μορφική πρωτοτυπία, σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής, συνοδεύεται από απολύτως προσωπική θεματολογία, που θα πρέπει ίσως να συσχετιστεί με τη στροφή της ισπανικής τέχνης, η οποία ξαναρχίζει να ενδιαφέρεται για την κοινωνική κριτική μετά την Επανάσταση του 1868 και με τη διάδοση του Αναρχισμού, ενώ, σύμφωνα με τον Γκόμπριχ, η έμφαση στην κοινωνική πλαισίωση του θέματος παραπέμπει στον Κουρμπέ. Έμονο θέμα της γαλάζιας περίοδου αποτελούν ανθρώπινες μορφές με έντονο το στίγμα της δυστυχίας. Φτωχοί, ζητιάνοι, κορίτσια του δρόμου, τυφλοί γέροντε, ανάπηροι, καχεκτικά παιδιά, δυσαρμονικά, κοινωνικά πάσχοντα σώματα, που πόρο απέχουν από τα επίσης κοινωνικά τοποθετημένα, αλλαλία και ασημάδευτα σώματα της γραμμη Μιγε κουρμπέ. Θα ενθουσίαζαν του εξπρεσιονιστέ, παρά τι επιφυλάξει του για τα εργαστηριακά, μη ρεαλιστικά περιβάλλοντα τη γαλάζιας περίοδου. Μπορούμε να συνεχίσουμε επάπειρον σε αυτή τη γραμμή αισθητική αποτίμηση. Κάθε αξιοπρεπή κουρέιτο, άλλωστε, που μιλάει τη σλάγκ του υπερεμπορεύματο τέχνη, γνωρίζει πω η εργαστηριακή μελαγχολία τη θεματολογία του Πικάσο τη γαλάζια περίοδου, συστοιχεί σε πρώτο επίπεδο προς την τεράστια φιλολογία όσον αφορά τη σημαντική του μπλε και γαλάζιου χρώματος, χριστιανική εικονογραφία, γερμανικός ρομαντισμός κλπ. Ωστόσο, η μονοχρωματική αιμονή, σε συνδυασμό με την αντιλημένη από τον Ελγκρέκο, τεχνική της στρέβλωσης, της αναλογίας και της αντιπαράθεση φωτός σκοταδιού. ω πηγή άντληση εκφραστικής δύναμης, φέρνει τον Πικάσο πρωτίστως σε αντίθεση με τις αρχές του εμπρεσιονισμού. Τη φυσική, ας πούμε, επιλογή και καταγραφή του θέματος, που αναπαράγει την ποικιλία των χρωμάτων και βασίζει τη δυναμική της έκφρασης στην ασάφεια των περιγραμμάτων, τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο θεατής. Έτσι ώστε η σύμβαση της απόσταση, της μη εμπλοκή με το θέμα, να διατηρείται. Και συνεπώς το σώμα να παραμένει θέαμα, έστω υποκειμενικά ειδωμένο από τη μεριά του ζωγράφου. Αντιθέτως, τα σώματα της γαλάζιας περίοδου, μια πινακοθήκη απόβλητων, περιθωριακών, κατατρεγμένων, αλλά βαλμένων στη φορμόλη, ξαναγίνονται σώματα συγκεκριμένων ανθρώπων και επομένως ιονί υποκείμενο. Το χαρακτηριστικό γύρισμα της πλάτης, για το οποίο έχουν μιλήσει όλοι οι κριτικοί τέχνης που μελετούν εκείνη την περίοδο του Πικάσο, δεν αμφίνει αμφιβολία. Το μόνο υποκειμενικό εδώ είναι η μοίρα που μοιάζει να βαραίνει το καθένα τους σαν να ήταν μόνο δική του. Το γύρισμα της πλάτης, το άκρο ναότον της φόρμας υποτίθεται, αλλά και το ρήγμα της, το σημείο όπου η φόρμα πάβει να είναι αυτοαναφορική. Ας εγκαταλείψουμε λοιπόν την αισθητική σλάγκ, την οποία ως τώρα εκτύλιξα κάπως την κόψη, μισοϊρωνευόμενος, αυτά που έλεγα όπως θα έγινε φανερό, ας την εγκαταλείψουμε γιατί είναι αδιέξοδη πια. Ίσως την ουσία που αποτυπώνει το γυρίσμα της πλάτης, να την έχει συνοψίσει ο Έγγελς σε μια περίφημη σελίδα του από την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Στην αρχή πίστεψα ότι επρόκειτο για ραχητισμό. Όμως ο μεγάλος αριθμός των άρρωστων παιδιών που παρουσιάζονταν στο νοσοκομείο και η εμφάνιση αυτή τη αρρώστια σε μια ηλικία από 8 έως 14 ετών, στην οποία τα παιδιά δεν εμφανίζουν τώρα πια ραχητισμό, καθώς και το γεγονός ότι αυτό το κακό άρχισε να εμφανίζεται μόνο όταν τα παιδιά άρχισαν να δουλεύουν στο εργοστάσιο, με όθησα να μεταβάλω γνώμη. Εμπροκειμένου, η στρέβλωση της σπονδυλικής στήλης οφείλεται ολοφάνερα στην πολύωρη καθημερινή ορθοστασία. Έχουμε να κάνουμε με τις συνέπειες μιας φυσιολογικής υπερκόπωσης. Στοιχεία για την αγόρα χαλκού